Είδε το καινούριο μήνυμα που του στείλει ο το κούλι. Τι του δε... Να πάει να τον ψαχουλέψουν στα αεροδρόμια τη Φραγκφούρτη. Καλά, άσε αυτά είναι θέατρα. Του είπε, Πε του ευρωβουλευτέ, Μην ψήφισουν το εμπάρκο Σαουδική Αραβία. Κάηκε. Έρθεσαι σαν πρωθυπουργό. Πώ θα πουλήσει τα βλήματα, Ρεβλήμα. Αυτό το είπανε. Μεγάλη από κουβέντα δε... του δε... δε... ο Εξωγήινο. Αυτό ο Εξωγήινο που μιλάει και ελληνικά, Όλα από την Ελλάδα πια όλα. Όλα, πια στην όλα, Ελλάδα, α το λείμουν. Ο πολιτισμό δε... μα πάει δε... πολύ μακριά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ε, σας καλώ από V&O Communication. Ε, θα μπορούσατε να μου επιβεβαίωσετε ένα mail. Έχω περασμένο τον κύριο Βαγγέλη Σπάρταλη και το mail που έχω είναι β***κυριαλγκρουπ.gr Μπορεί να ισχύει και αυτό αλλά υπάρχει και ένα κόμμα το This is Sparta, please. This is Sparta! This is πως? This is Sparta. ΛΙΣ Μάλιστα Παπάκυρια.lefm.gr Ωραία Μπορεί να εσύ και το πρώτο, όμως δεν το ξέρω, το δεύτερο μοιάζει πιο ενδιαφέρον Θα το κρατήσω, θα το κρατήσω Ναι, να, Μπορείτε να μου πείτε και τη διεύθυνση του γραφείου σας Κυφυσία 215, Μαρούση Παίστε πολύ This is Μαθαίνει τι γίνεται στο αεροδρόμιο τη Θεσσαλονίκη. Όχι. Ακυρώνονται συνεχώ πτήσει και μια εταιρεία σταμάτησε εντελώ να πετάει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Ποια? Η EasyJet. Ό, τη Κάναμε κανένα ταξίδι δωρεάν, τώρα πάει και αυτό, ε. Α, δεν ξέρουμε τι ταξίδι, δε, λοιπόν. Εμεί δεν θα θα ταξίδι. Δω. Το, το τρένο είναι πιο ακριβό από την EasyJet. Δεν πετάει πια αυτή η εταιρεία. Ε, ναι. Τρενάκι πάλι. Ε. Ο Καρβουνιάρη, το κέρατο μέσα. Να αναγκαστούμε να πηδιόμαστε με του Πακιστανού. Τέλο πάντων. Να σου κάνω μια αφελή και εξωγήινη ερώτηση. Ναι. Τώρα που λέτε για τα βλήματα, μήπω εννοεί ψηφοφόρου και νομίζουν ότι του χάσουν, hein. Ε... καλέ. Και τι θα πουλάγαμε του ψηφοφόρου μα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ περνάει από το μυαλό σου ότι θα πουλάγε ποτέ του ψηφοφόρου τη. Λα... Γεια σέ, παρακαλώ Λα... πάρα πολύ. Ξέρω, ένα συνειρμό έκανα έτσι κι εγώ. Καζομάρε έκανε. Να πω, δεν ξέρω. Άμα έτσι, δε δεν ξέρει να μην πει. Έχουν όλοι αυτού του ψηφοφόρου και τον ψηφίσουν για την επόμενη χρονιά. Δεν το ξέρω. Είσαι. Είσαι μπορεί, μπορεί. Ή ότι έχουμε βλήματα ψηφοφόρου και ζητάνε και άλλε χώρε, ναι, Ik Πόσα βλήματα έχουμε σε αυτή τη χώρα, πεδάκι μου. Πόσα, πάνε 200.000. <Και> Εκεί δεν είναι παραπάνω. Ναι, καλά. Κι άλλο ένα μηδενικό. Μπορεί, μπορεί. Από το κανένα σπίτι στα χέρια. Τραπεζίτη, το κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη. Μπράβο, τι ωραίο. Κοίταξε, εσεί που είσαστε μέσα στο χώρο τη διανόηση. Πρέπει να, παιδί μου, να σκεφτείτε βιβλίο, ταινία, best seller θα γίνει. Δεν υπάρχει αλλού αυτό το ψέμα. Δεν υπάρχει. Και όπω γνωρίζει, στην Ευρώπη, στην Αγγλία, α για παράδειγμα, ψάξε να δει. Έτσι και τολμήσει και πει ψέμα κάποιο από το πολιτικό.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 Αποστόλη, ναι, εγώ. Χαίρομαι που σα ακούω. Είναι εδώ και 20 χρόνια, επί Πασόκ, ο παππούς μου μα πήγαινε για φαϊ κάθε πρώτη του μήνα που έβγαλε τη σύνταξη. Άρα κάθε πότε τρώγατε, και μια φορά το μήνα με τον παππού. Κάθε πρώτη του μήνα. Ε, ωραία, δεν άσχημα. Ναι, που δεν φυσικά. έχει και την ευθύνη τώρα, α σκέψω έτσι. Από την ευθύνη την είχαν οι γονεί. Τώρα πλέον που μεγαλώσαμε εμεί, τον συνταξιούχο, τον αγρότη, τον πάμε εμεί κάθε πρώτη του μήνα.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 Δεν ανεχόμαστε παραπέρα. Κάπου όπα.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 Τα βλέπει αναδρομικά. Όχι αναδρομικά, κανονικά. Απλώ σήκωνε το τηλέφωνο. Oh. Και σε κάποιο σημείο είπε για τα. αν είναι όριμα τα παιδάκια μηνών που βαφτίζονται. Να σου πω για ποιο λόγο τα βαφτίζουμε εμεί οι χριστιανοί τα μωρά του πρώτου μήνε. Για να μην έχουν άποψη. Γιατί μετά ε, μου μεγαλώσουν είναι. θα διαλέξουν και δεν ah, θέλουμε. Σου... Όχι, όχι. Γιατί ε... πρέπει να μεγαλώσει η στάνη. Όχι, πρέπει να βγάθει. Βγατεί... Ε, τι, γιατί, ε, έχει κι άλλο λόγο. Να... Ο Σατανά είναι αληθινό. Και η μητέρα και ο πατέρα είναι υπεύθυνοι όπω είναι για την τροφή του, για το... να μην πεθάνουν από το κρύο, από τη δίπτα, έτσι Είναι υπεύθυνοι να τα προστατεύσουν και από το σατανά. Γι' αυτό τα βαφτίζουμε νωρί και λέμε αποτάσουμε το σατανά. Τι πρέπει να τα βαφτίσουμε, δεν μπορούμε να πάμε σπίτι και να πούμε αποτάσουμε το σατανά, τελειώνουμε. Πρέπει η μητέρα και ο πατέρα να το προστατέψει από το σατανά. Αν τα παιδιά γίνουν 18 χρονών ενήλικα, τότε α γίνουν σατανιστέ, α γίνουν για φοβάδε, α γίνουν ό,τι θέλουν. Θα αλλάζουμε φίλο από τα 15, σατανιστέ από τα 18, όχι να έρθει νομοσχέδιο. Ο Γιατί εγώ, εγώ, εγώ να πρέπει να περιμένω να 18 να γίνω σατανιστή. Να... να γίνω σατανιστή όποτε θέλω. Ε... Δικαιώματα είναι και αυτά. Είναι υπεύθυνο να προστατεύει το Νεογέννητο. γέννητο. Είναι υπεύθυνο για το παιδ που γ Μεγάλη υπευθυνότητα προ... είχαν και την ώρα συνέλαβαν. Ήταν τίνκα στι βόρκε και στα οίσκια. Είχε υπευθυνότητα να το έκανε για να έχει υπευθυνότητα μετά από αυτό το μεγαλώσει. Άσε μα. Το πρωτοχρονιάτικο λαχείο είναι το μόνο που η κλήρωση δεν ελέγχεται. Να αγοράσετε όλοι λαχείο. Μωρή, έχει χορηγό τώρα να, το ναι. λαϊκό λαχείο, πα καλά. Απέναντίον σα, λέω να προστατευτείτε. Δεν θέλω, εμεί θα χαλάσουμε τα λεφτά μα στα νέα καζίνο που φτιάχνει ο Παπ. Α, το τελευταίο που είπε για τον Τσίπρα που ξέρει γαλλικά. Ξέρεις πώ μιλάει γαλλικά ο Τσίπρα και αγγλικά έτσι εύκολα. Πώ? Όπω η Λουκά σε βρίζει, δεν σε βρίζει η Λουκά. Το δαιμόνιο μπαίνει μέσα στη Λουκά και τι φοντικέ τη χορτέ. Ναι, πε τα ακούσει που φωνή. Το όμω εμεί. Όμω εμεί συνεχίζουμε πέδιος... να μα τρομάζει το πρόσωπο και η φωνή του τέρατο. Πώ! Άκουσες? Όχι. Δεν ξέρει τίποτα και δουλεύει όλου τους Έλληνες. Ποιο, καλέ? Ο Τσίπρας. Ανόμιζα η Λουκά. Από το όσο υπάρχει ή πληρισμό πρώτη κατοικία δεν θα γίνει φτάσαμε του πληστηριασμού για κοινωνικού και αναπτυξτικού λαγωγού. Όχι, φτάσαμε στο ότι δεν θα γίνει πλησριασμό πρώτη κατοικία σε αυτού που είναι σε δύσκολη θέση, α το πούμε και έτσι. Δηλαδή κάνουμε πληρισμού πρώτη κατοικία στο κεφάλιο. Πληστηριάζουμε το, το κεφάλαιο. Ελώς, Έρχεται η σοσιαλιστική επανάσταση, η σοσιαλιστική ανικοδόμηση του κράτου. Τι θέλετε τώρα, τα παίρνουμε από το, το κεφάλαιο, δεν θα δίνουμε στου στοχού. Ναι, οκ. Θα μπορούσαμε να δίνουμε, δεν τα δίνουμε. Θα δίνουμε στι τράπεζε, δεν τον πίνουνε. Δε Άρα, ποιο έχει ανάγκη. Οι τράπεζε που τι έχετε καταφεσώσει όλοι που δεν πληρώνετε τι δόσει. Λοιπόν, παιδε. άρα τα σπίτια του κεφαλαίου πάνε σε αυτού που τα έχουν περισσότερο ανάγκη Στι τράπεζε. Την Παρασκευή είχα έρθει στην παράσταση στο Σταυρό του Νότου και ήσουν φοβερό. Άλλο πράγμα το live. Γιατί μπορείτε να μου μιλήσει. Είχα όλη την ευκαιρία να σου πιάσει το κολαράκι τόση ώρα που στάφια μπροστά μου. Με χαιρέτησε, αλλά με έκλασε. Κιότεψε, κιότεψε. Όχι, για Πότε μόλι με χαιρέτησε. Με χαιρέτησε όταν ήσουν ακριβώ μπροστά μου πριν βγει σκηνήση, όποιο και τον νό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 Ήταν γούφα το σκάνδαλο. Αχ, Μωρή, δεν σε αντέχω. Αυτό που με τώρα σε περιπτωσιολογία τώρα ΣΥΡΙΖΑ για να πούμε τι. Να αποδείξουμε τι. Ότι <σκάνδυο> καθαρό πουνο ΣΥΡΙΖΑ από τα σκάνδαλα κι αν είναι, <σκάνδυο> είναι τόσο ηθική η <σκάνδυο> κυβέρνηση <σκάνδυο> που δεν την ακουμπάει σκάνδαλα από πουθενά. Αυτό είναι το θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ. <σκάνδυο> ότι αν έχουμε αποδείξει σκανδάλων ή ότι έχει φτάσει την ανηθικότητα σε άλλο επίπεδο και την ξετσιμποσιάλου. <σκάνδυο> Άσε μα, Μωρή, τώρα. Όχι, δεν κάτσουν να ακούσω τι μαρικίε. Πάρε που μου δουν να χαρείτε μεταξύ σα. Να αναγαμπιέστε μεταξύ σα να χαίρεστε. Άσε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 Τι πες τι ψυχή. Συγγνώμη. Το γιορτάζω του Πανούλη, θα μου βάλει. Θα μου βάλεις τι μακκίε σου. Θα σου βάλω το γιορτάζω, γιορτάζω. Γιορτάζω, γιορτάζω. Βακούτε, πουνοπού να ζω. δεν είπε. Όχι, Πανούλη είπα. Θανούλη άκουσα. Πανούλη είπα. Όχι, Πάνουλη. Ποιο ο λέει αυτό, Μωρέ, το γιορτάζω, γιορτάζω. Δεν ο Καλύρι. Νομίζω, ναι, ο είναι. είναι. Δεν θέλω αυτό. Του Πανούλη θέλω. Πάμε σε ένα λεπτό. Τα ελληνοδικεία ήταν το κουκουέ, το πάμε, η λαέ, η ζωή. Γιατί η Χρυσή Αυγή γιατί δεν λέτε τίποτα από τα κοίτα, παιδιά στο ελληνοδικείο. Γιατί η Χρυσή Αυγή είναι που βάραγε τον κόσμο. Μπράβο, ρε Αποσόλια, αυτό ακριβώ. Η Χρυσή Αυγή ήταν οι ματατζίδε που βαράγανε τον κόσμο. Και έχουν και στην αυταπάτη η Χρυσή Αυγή θα προστατεύσει τον Έλληνα. Εντάξει, ε, ρε, παιδί α... μου, την ώρα που μπορεί να <Σις> Μην με ξαναπείσει τσακαλώτο, θα γίνουμε κόλλον. Εγώ δεν λεβάνει να αλλάξω το ταξί, αλλά δεν μου δένουν. Δε, υφραπόρτα... Τι <σίλω> να το κάνει στο <σίλω> ταξίδι να το αλλάξει. Η σημασία στο ταξίδι δεν είναι το όχημα είναι ο οδηγό. Ποιο θα προσφέρει την πανεπιστημιακή μόρφωση το όχημα. <σίλω> δηλαδή άμα είναι Φάμπια ή άμα είναι Οκτάβια χαιστήκαμε. Ο καθηγητή έχει σημασία το ταξί. Τι έγινε, ήρθε καμία καλή εκεί πέρα. Ναι, δεν μπορούσα, και... Θόλωσα ρε. Τόλωσα, σου λέω. Ε, ρε μαλάκα, σου λέω, πέρασε μπροστά από το τζάμι και μου έκανε express του μεσονυχτίου. Πώ. Καταλαβαίνει τη σκηνή εννοώ. Σήκω σε φούστα. Δεν έχει δει την ταινία, μάλλον. Την έχω δει την ταινία. Δεν σήκωσε φούστα, το άλλο. Μεταστήθηκε στο άλλο, τζάμι. 20. Ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Άστο. Μου τα κόλλησε πάνω στο τζάμι, αληθόρησαν. Αχ.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 Ε, ελάτε όλοι, πάτε όλοι. Μπάτε όλοι. Έχουμε και κάποια κριτήρια. Κάποιοι τέλο πάντων. Να σου πω ότι κανεί ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε γίνει τη μόδα πια. Ακού να δει κάτι τώρα. Επειδή το έχετε, μου το έχετε γυρίσει εκεί πέρα στην ελληνική προπαγάνδα να πούμε. Όταν εμεί λέγαμε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Ποιήστε εσεί. Εμεί. η ΣΥΡΙΖΕΙ. Οι, οι Ροζουλίδε ή ΣΥΡΙΖΕΙ. Ναι. Η σωστή. Εννοούσαμε ότι δεν θα πάει σε χέρια δεξιού τραπεζίτη. Οι τραπεζίτε οι οποίοι έχουν πάρει του πληστηριασμού αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είναι δικοί μα. Αριστεροι. Επαίστεροι. Παιδί μου, δεν το ήξερα! Έτσι, μπράβο! Μα δεν τα λέτε αυτά τα πράγματα να μαθαίνει Νομίζαμε, ο κόσμο! με εννοείται του καπιταλιστέ! Δεν τα λέτε αυτά τα πράγματα να μαθαίνει ο κόσμος. Παιδί μου, κόσμος. δεν κατάλαβα! Εντάξει, νόμιζα εννοούσατε του καπιταλιστέ τραπεζίτες, Όχι, όχι του κομμουνιστές τραπεζίτες, ο Που ο δεν έχει αντίφαση αυτό ο καθόλου από μόνο του! Μας παιδιά, ε, ναι, ναι. Και με δεδομένο ότι είναι δικά μα παιδιά, τα σπίτια θα γυρίσουν πίσω στο λαό! Τι τα κάνει ο λαό τα σπίτια, πάρμε χωρί ιδιοκτήσια! Όχι, πάρτε τα. Αν δεν θέλετε ιδιοκτησία Στάχ τώρα δεν. Ας... Στάχτηκε μπέρμπερι. Καμία ιδιοκτησία ούτε στο λαό. Εννοείται τι ούτε στο λαό. Το λαό ξεκινάει. Α, οκ. Okay. Όχι, γιατί υπάρχουν και αυτοί που λένε καμία ιδιοκτησία, ρε φίλε. Καμία ιδιοκτησία. Διαλέξτε τέλο πάντων. Τι θέλετε μαζί, έχετε μπερδέψει, δηλαδή. Οκ, okay, να διαλέξουμε. Διαλέξτε όμω και εσεί τι είστε, λίγο, ε. Εμεί είμαστε αριστεροί. Αυτό. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πάρα πολύ πάρα... για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Γεια Πάνω απ' όλα, γεια σα.